Τα χείλη μου ξέρα και δίψα Γυρεύουνε στην ασφαλό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και σύμβουλε μα περιμένει η μόρα en me krabba se kambare Θέλω εκεί που το ρωτάει ο παπαδάκι, το γλέτσο και τι θα κάνει. Βάλε μου το βέγκο εκεί που είναι σερβιτόρο. Νομίζω ότι ο Φέρμα του λέει μια γίγαντε και το λέει Μου αρέσει που καλωτρό. Εάν μπαίνουν οι σκοπιανοί, ποιοι οι σκοπιανοί που δεν έχουν στρατό. Δεν είναι, είναι ένα, ένα κρατήδιο. Είναι 2 εκατομμύρια σκοπιανοί. Πώ ένα κόσμος. κόμμα καλεί σε ένοπλη δάση, τα μέλη του για να αντιμετωπίσει σκοπιανά. Δεν είπα ένοπλη. Ε, πώ Με τα χέρια μα θα πάμε, ναι, με τα χέρια μα. Ο... Έχετε οργανωθεί, έχει ομάδα κρούση. Φέρε μια γίγαντε γιαχνη. Μ' αρέσει που ξέρει και καλωτρό. Μα ζούμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο Θέλω να βάλεις μπαρασκευή εκείνο που είχε, είχε πρωτοβγεί ο Γιωργάκης με το Υπουργείο Παιδείας με τα βιβλία με τις τόντες, θα παρακαλώ. Άναι, Ιάννα Διαματοπούλ, Υπουργός. Ναι, γεια σας. Μα ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω, είμαι δάσκαλος του 2ου Κερατσινίου. Πες. Έγινε... έγινε πολύ σοβαρό. Α, σα ενημερώσω. Έγινε ένα λάθο, ένα, κάτι, κάτι το αποτρόπαιο. Μα ένα... δεν τον το το μπορούν να το πιστέψουμε. Ούτε εμεί μπορούσαμε να από το πιστέψουμε. Ούτε Από πού ήρθε αυτό. Αυτό σαμποτάζει σίγουρα. Σαμποτάζει είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, ποιο μπλέκεται, κάποιο άλλο. Δεν το πιστεύω, από πού σα ήρθε. Ποιο μπορεί να το κάνει το σαμποτάζ, είναι δυνατόν. Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει ταγεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα. Τι τώρα, μπορεί να έχει ταγεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα. είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα γιατί είναι δεξιό και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε με, τι διάρτηση έχει από πάνω Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούρτος Έγραφε απ' έξω ιστορία Ανοίξαμε τις κούρτες με τα DVD Και είναι δύο τρία σε μια κούτα, δύο τρία DVD που είναι τσόντε. <σκοί> και βλέπουμε Δόκτορ Π. Ούτσας Ο <σκοί> προ... Ναι. Κάπα Άβλας. Μέχρι πέντε σχέση. Κυρία Μαριάνα, μισό. Τι είναι αυτά, δεν Πώς δεν τα μοιράσαμε και στα παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Και εγώ πήρα να σας προλάβω. Είπα και στην κοπέλα ότι εγώ, εντάξει, επειδή είμαι και μέλος φίλος του Πασό και ένιωσα την ανάγκη να προλάβω το διευθυντή. Πάσει και το πλήκτρο. να το κρατήσει. Τώρα για, για, για, για να το γίνει έλεγχο. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώ είναι σαμποτάζ. να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Ετάξει, έκαλα, είναι πολύ που Να ναι. ποιος να έχει κάνει να πούμε, Το, το κοκοέφ, δεν να ξέρω να Δεν κάνει. ξέρω Ε, είναι Για να μου λίγο τα στοιχεία σε Τι να κάνω. Δημήτρη Βενιέρη λέγομαι. Είμαι στο δεύτερο δημοτικό και Μισό λεπτό, λίγο, την Υπουργό, λεπτό. Το... Πείτε και στην ναι. κυρία Υπουργό Άννα. Ναι, κύριε Βενιέρη. Ναι, πείτε μου. Καλά, Ευχαριστώ. αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θα τα κρατήσετε τώρα γιατί είμαι προφανώ προκάσκευα. Να τα κρατήσω πράγμα. Πράγμα. κάπου στην άκρη. Κρατήσετε στην άκρη, ναι, ναι. Και πώς θα θα Το θα προλάβω το διευθυντή, δεν ξέρω. Καλά, τώρα είναι κάνετε Μετά θα έχει επιπτώσει ο Θα του πείτε έχει επιπτώσει σαν κάνει τέτοιο πράγμα. Τι επιπτώσει τώρα, άμα καλέσει τα κανάλια. Αν καλέσει τα κανάλια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 Να άθουνε τσόντε στα παιδιά. Ευτυχώ που, που δεν πήγαν στα χέρια του που τα προλάβαμε εμεί oh. και δεν τα μοιράσαμε. Λοιπόν, προλάβετε το θα κοιτάξω, θα προλάβετε κάνω ό,τι να είναι. Εντάξει, προλάβετε το διφτυλίο. Είμαστε παιδαγωγοί. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να φτάνουν στα δικά μα χέρια και να τα δίνουμε στα παιδιά. Με παίζει τη ρούλα και με κάνει. Σε ένα παραμυθι εφιαλτικό. Η ζωή η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο μου. Του Σταύλου mm. η Ρέτα του θυμάσαι το έργο. Ναι, βέβαια. Η Μύρκα Παποκσταντίνου σε αυτό το έργο έχει ένα γάτο που το λένε κούλι Στο mm. 8ο επεισόδιο χάνεται ο κούλη. Και είναι τίνκα το επεισόδιο, χάθηκε ο κούλη. Και πού είναι ο κούλη και τι κάνει ο κούλη. Όλο αυτό Κάθε. το αίσθησε από την αρχή για να μου πεις να βάλουμε το χάθηκε ο ε, Εντάξει, ρε φίλε, ψηφίζω Σωστό. και τον πρόεδρο. Να, να ανεβάσουμε και λίγο τον πρόεδρο. Ναι, φίλε, όχι, να, όχι, καλά να... κάνει. Μα... Εντάξει. Κάνε την Παρασκευή, άντε, δουλειά. Λέμε στα τσακίδια στον με Ζου Μου με το πρόεδρό μας, το Μητσοτάκη Και στη Σοφία τη βούλτεψη Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε Γιατί κούλη μου, κούλη μπεμπέ Πώς η αναγκή γίνεται ιστορία Μουσική Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή Μουσική Τι με κοιτάζεις ρόζα μου δυασμένη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 Να τον έβλεπα μπροστά μου, σηκώθηκε ζωντανό. Να ο παπά, που είναι ο παπά, εδώ ο παπά, εκεί ο παπά. Να ο παπά, που είναι ο παπά, να ο παπά. Ορίστε, πολλά μάτια, πολλά παιδε, Εδώ παπά. <Τι> Να τους, ένα μηδέν. Αγάπη μου από καροβούλου Πώ έχει αλλάξει έτσι πάνω μα στην και τιμώρα κοιμάμαι στο πλευρό σου νηστικό Τεκνό, ε, τεκνό. Μωρή ανώμαλια πια. Σταμάτα, θα σε καταγγείλω για παρενόχληση. Ζητάω για παραγγελία για την Παρασκευή. Θα μου βάλει αυτό που ήθελα να αγοράσει το σπίτι στη Λακωνία για να φυτέψει μπάφο, δηλαδή παπαρούνα. Αυτό νομίζω στην Καλαμάτα ήταν, όχι στη Λακωνία. Ε, λάθο έκανα, συγγνώμη. Δηλαδή μην μπερδεύουμε του νομού, τώρα συγγνώμη. Θα σε ακούσουν Όλα. οι διορισμένοι στην Ακρόπολη από το Σαμαρά, θα γίνουν έξαλλοι. Να μην κάνω αναλύσεων, αναλύσεων για αυτά που συμβαίνουν. Ε. Την Παρασκευή μπορεί να μου βάλει αυτό που σου έλεγε να φυγ Θέλω να μου βάλεις αυτό με το θυμιατό, την πίσω αυλή με τον Καλαματιανό. Πα σου πούμε να αγώσει. Με κέρει κάποιο πίτρε καλά. Ναι, αμέ. να σου είπα κατέλε. Τι που έχει θέλουμε να βάλουμε κάτι δεν ωραία όμορφα. Έχει, έχει τι τρίγια για να κρεμαστούμε, από εκεί να κάνουμε τα ζαγιά. Εγώ μέσα είμαι σε όλα αυτά. ε; Ακίνησε και εσύ τα γνωρίζοντα. Το δικιάζω μαζί με μένα. Άμα βάλει τέτοια, ό,τι όργιο, ό,τι βίτσο ή μέσα κι εγώ. Καλαματιανό δεν έχει ακούσει τίποτα. Μαντίλι, τι Καλαματήλι, άλλο. Μαντίλι είναι μαλά. Καλαματιάνο δεν έχει ακούσει. Για το μαντίλι και κάτι λουγκρε καλαματινέ τι άλλο έχετε. Μπάρφο. Μην έχετε και λευκοσία. Τι είναι βάφο; Ρε βάφο, ρε τρισλάρε. Βάζεις κάτω; Τι αυτά? Ρε, πίσω το ποστάνι. έχει βοστάνη κατάργειν. Όπα, όπα, όπα, εγώ δεν βρίζω. Ε, τι είναι αυτό, ρε π**, π**, πού πήρα Που πιναμάλ. Ε, στο ago από την αρχή; Μαλάκα νερό έχει πίσω ρε. Ανερό, δεν τοποσ από την αρχή. Τι θες να κάνουμε, κολιμπιθράτο; Πρέπει να τα δέντρα μου θέλω ρε. Να τα δέντρα σου, αν είμαι και εγώ πάνω στα δέντρα. Έχει. έχει. Τι λεφτά θέλει δε. Κάλε τι λεφτά να θέλω. Άμα τραβήξει αυτό το βίντεο και θα θέλω και λεφτά. Με πού είπλεξα, ρε. Κοίτα να δεις, ρε. Για μένα φαντασίωση. Περίμενα από τον πρώτο που θα βρεθεί. Να βρέθηκε εσύ. Με τι μαλακά σου λέω. Δεν θέλω λεφτά σου λέω. Τι θέλει δε. Ταρζάν θέλω να είμαι. Ανάσο που κάτι να σου. Άμα σε πειδήσει να μου δω στο σπίτι. Τώρα σε ζητάμε. Yeah. Το πήρα μα... <στονίξε> που <ποιος>? έχει <στονίξε> στο κλείσε. Ποιο Θέλω να πω ένα σπίτι να σου πω είναι γιάλ στο σπίτι ο άλλος. Ο άλλος ο μαλάκας, θέλω να σου το δώσω περίμενε. Μαλάκα, παρακαλώ. Να σου πω έφυλα. Από πίσω το σπίτι εκεί. Αν έχει από μπροστά δεν σου κάνει. Όχι, από μπροστά δεν μου κάνει. Θα θες μόνο από πίσω. Ε, φτιάγω μετά που σας λέω Λες, εκεί κάτω. Να σου πω, <στονίξε> τι σε εννοιάζεις σένα. Α, ο θυμιατός είσαι. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. είσαι και γκέτσις, συν της άλλης. Δεν σου το είχα και καμπαρέτζης και γκέτσις. Αλλά θα έρθει και τα σε σου λέμε. Εσύ δεν είσαι, ο τάξος με δεν είσαι. Ζες με νεξές Πού είσαι από το καμπαρέ, από τον Δεν είσαι που θέλεις να δεχμίσουμε με το θυμιατό. Καλά σε κατάλαβα. Λούκρα είσαι, δεν είσαι, δεν μου το Να πα να Είναι τεσσιόπλη. Τι με κοιτάζεις ο ρόζα, μου διασυνομένο. Συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ και αριθμοί. BIRDS <whistles>